Σt. 1121 Προσοχή από την διδασκαλία των Φαρισαίων. 11 Και βγήκαν οι Φαρισαίοι και να συζητούν μαζί του και το ειζήτουν να του επιδείξει σημάδι και θαύμα έκτακτων από τον ουρανό, όπω το μάνα που εδόθη στην έρημον διαμεσητεία του Μωυσέως ή όπω το πυρ που κατέβασε Νοηλία από τον ουρανό. Και ζήτουν τούτο όχι διότι είχαν διάθεση να πιστέψουν, αλλά διότι με πονηρίαν ήθελαν να δοκιμάσουν τη θαυματουργική του δύναμη, ελπίζοντα ότι θα τον εξέθεταν. 12. Και αφού αναστέναξε από τα βάθη της ψυχής του δια την σκληρότητα και πόρο είπε «Προς τι η αυτή η άπιστος και σκληρά ζητεί θαύμα που να δεικνύει και πιστοποιεί την αποστολή μου αφού δεν πρόκειται να πιστεύσει, με τα βεβαιότητα σας λέγω ότι δεν θα δοθεί θαύμα τέτοιο στην γενεά αυτήν». 13. Και αφού του άφησαν, εμβεί και πάλι ει το πλοίο και ήλθαν στο απέναντι μέρο τη λίμνη, δηλαδή στην ανατολική νακρογαλιά τη. 14. Και οι μαθητέ να πάρουν μαζί του άρτου και δεν είχαν μαζί του εις το πλοίο κανένα άλλο τρόφιμο παρά μόνο ένα άρτον. 15. Εν τω μεταξύ δε του επέστησαν ο κύριο την προσοχή και του έλεγεν. Ανοίξατε τα μάτια σας και προσέχετε από την κακή επίδραση της υποκρατικής διδασκαλία των Φαρισαίων και της κοσμικότητας του Ηρώδου που ομοιάζουν με κακό προζύμι. 16. Και συλλογίζονταν μεταξύ του και έλεγαν «Μας κάνει την παρατήρηση να αυτήν ο Κύριος, διότι δεν εφροντίσαμε να προμηθευθώμεν άρτους καθαρούς που δεν εζυμώθησαν με προζύμι αναπιασμένον εις σπίτι των Φαρισαίων». 17. Και ο Ιησού, ώστε άνθρωπο, εγνώρισε του αποκρύφου διαλογισμού των και του είπε. Γιατί επέσατε οι συλλογισμού και σκέψη, επειδή δεν έχετε άρτου. Ακόμη και τώρα, ύστερα από τόσα που είδατε και ακούσατε, δεν εννοείτε και δεν καταλαβαίνετε. Ακόμη έχετε παχιλήν τη διάνοιά σα και τόσων σαρκικά στα σκέψη σα. 18. Ενώ έχετε μάτια με τα οποία είδατε τα θαύματα του πολλαπλασιασμού των άρτων, δεν εννοείται τι μαρτυρούν αυτά που είδατε. Και ενώ έχετε αυτιά και ακούετε τους λόγους που σας είπα, δεν μπορείτε να κατανοήσετε ότι δεν ομιλώ δια υλικών προζήμιων και δια υλικούς άρτους. Και δεν ενθυμίστε τα πρόσφατα θαύματα του πολλαπλασιασμού των άρτων. 19. Όταν έκοψα τα πέντε ψωμιά εις πέντε χιλιάδας των ανθρώπων, πόσα κοφίνια γεμάτα από κομμάτια σηκώσατε, λέγουν εις αυτόν. 12. 20. Όταν δε έκοψα τους άρτου εις τας τέσσερας των ανθρώπων, πόσων κοφινιών μεγάλων γεμίσματα από κομμάτια σηκώσατε, αυτοί δε είπων, επτά, 21, και έλεγενε εις αυτούς, ακόμη λοιπόν δεν καταλαβαίνετε ότι δεν σας ομίλησα διαπροζήμιων υλικών.